Για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργο Κοροπούλη. Τον πανέφυμο Μάρτιν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 Βλαβείς ακροατές του Τρίτου που παρακολούθησαν ανελίπως αυτές τις εκπομπές θα έχουν σχηματίσει οπωσδήποτε την εντύπωση ότι βρίσκομαι πιασμένο στη δίνη ενός βαθύτατου θρησκευτικού παραλυρήματος. Εξού και επιμένω στα απόκρυφα, στις πρώτες ερέσεις και εν πολλής και στα κανονικά θρησκευτικά κείμενα. Μία εκδοχή είναι αυτή. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι κάτι προσπαθώ να πω όλα αυτά. Δοκιμάζοντας την τελευταία φορά να αναμίξω την αφήγηση από την εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη περί Μανιχέων. με ορισμένα αποσπάσματα από το εξαιρετικό βιβλίο του Πιέρ Βινταλνακέ περί Ατλαντίδος, έδωσα μία ακόμη ένδειξη, την οποία θα πρέπει να προσθέσουμε σε όσα είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, ως προς το ότι μία ιστορία των αιρέσεων εγγράφεται, κατά νάγκη, σε μια ευρύτερη ιστορία της ετεροδοξίας. Το ότι όμως οι αιρέσει εμφανίζονται πάντοτε με φόντο ένα αυστηρά οργανωμένο θεωρητικό πλαίσιο το ότι είναι ακριβώς αιρέσεις δηλαδή προποθέτουν μια ορθοδοξία ξεκαθαρίζει πολλούς όρους οι οποίοι αφορούν εν συνόλο το πρόβλημα της ετεροδοξίας και οι οποίοι αλλιώ θα παρέμπαιναν θα μπει ή σε κάποιες μεθοριακές περιοχές. Ήθελα επίσης να δώσω ορισμένες ενδείξεις σχετικά με το τι στα αλήθεια καταδιώχτηκε όταν καταδιώχτηκαν οι αιρέσεις ή ανάποδα υπομένω γιατί παρά την καταδίωξη και παρά τα χρόνια του αιώνε που κύλησαν ορισμένες αιρέσεις επέμειναν. Πολύ συχνά μεταφρασμένο στην θρησκευτική γλώσσα και συχνά ανάμικτο με αφέλιες με σχηματοποίησει, με στοιχεία τα οποία εύκολα θα απέριπτε ο διαφωτισμένος άνθρωπο επιμένει στο επίκεντρο των αιρέσεων ένα, θα το λέγαμε, πολιτικό αίτημα. Και αρκετά συγνά, άνθρωποι πιασμένοι σε ένα μυστικιστικό δίκτυο, διαισθητικά, συνέλαβαν αυτό το πολιτικό αίτημα, μόλον ότι δεν ήξεραν τι να το κάνουν ενδεχομένω. Αναφέρω μόνο το Σικελιανό, ο οποίος έχει γράψει ένα ολόκληρο θεατρικό έργο για τους παυλικίανού, που είναι μια μετεξέλιξη του κράματος των Μανιχαίων και άλλων, και οι οποίοι με τη σειρά τους μετατράπηκαν σε Βογόμιλου στη Βοσνία και εν τέλει σε καθαρούς στην κρίσιμη εκείνη περιοχή μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, όπου γεννήθηκε και η πίεση των τροβαδούρων. Όταν είμαι ειώντας, στον And Jesus, and talk. I God, I'm free knees, και αυτό was... μας οδηγεί στην έξοδο τη σειρά αυτής εκπομπών διότι το ένα σκέλος είναι να δούμε τι στα καταδιώκεται το δεύτερο είναι να δούμε εάν μια πτυχή των αιρέσεων θριάβευσε μετατοπισμένη σε άλλο πεδίο θα έλεγα λοιπόν ότι ειδικά το κράμα εκείνο μανιχαϊσμού και μαρκιονιτισμού που απινός, απεινέστερα όλων καταδιώχθηκε επεβίωσε μετατονισμένο, μεταφερμένο στη λυρική ποιήση. Για να το δούμε θα πρέπει να δούμε πρώτα τι ήταν ο Μαρκίον. Εκκείον, ένεκα των φρονιμάτων αυτού, εδιώχθη εκ της χριστιανικής κοινότητος της συνόπη του πόντου, υπό του επισκόπου, ο οποίος ήταν το πατήρ αυτού, και έπειτα εκ της χριστιανικής κοινότητος της Μύρνης, υπό του επισκόπου Πολυκάρπου. Ο σπλύσιος ιδιοκτήτης πλοίου, ήλθεν εις στην Ρώμη, και κατέστη εξέχον μέλος της χριστιανικής κοινότητος, εκ της οποίας επίσης εδιώχθη, μετά την αέτη, επί του πρώτου το 144 με.Χ. Ήτο πρακτικών τάσεων και δια τούτο διέφερε των γνωστικών. Δεν εδέχθη μεσάζοντα μεταξύ του αγαθού Θεού και της ύλη και δεν ανέπτυξε εκτενή κοσμογωνία. Αφετέρου όμως είχε κοινά μετά των γνωστικών τα επόμενα διαλυσμών, αντιιουδαϊσμών, δοκίτισμών και ασκητισμών. Το σύγκραμα αυτού επεγράφεται αντιθέσεις. Κέντρον των αντιθέσεων κατέστησε την διαφορά της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, επί της οποίας διαφοράς ήδη ο Απόστολος Παύλος είχε ενεπιστήσει την προσοχή αυτού και την οποίαν η γνωστική ανοίγαγονης αντίθεση. Ο Μαρκίον εδέχθη την αντίθεση αυτήν. Παρεδέχεται δύο θεούς, των Αγαθών και των Κακών Θεών. Τον δεύτερον, ονόμαζε δίκαιον θεόν, αλλά το εννοούσε ω μονφήν, και πονηρόν θεόν, επαχθή, αυστηρό. Ούτως, είναι ο δημιουργός του ορατού κόσμου, ή το περιορισμένης γνώσεως και δυνάμεως, δια τούτο, εδημιούργησε τον κόσμο, όχι εκ του μηδενός, αλλά εξήλη, κακής, και εδημιούργησαν αυτόν ατελή και ελεηνών, τους δε ανθρώπους, ταλεπόρου και αμαρτωλούς. Ούτος είναι ο Θεός των Ιουδαίων και νομοθέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Δημιουργήσας τη του τους ανθρώπους, αυστηρό αυστηρός τους τον τον νόμον αυτού, ισδε τους τηρήσαντας αυτόν, παρέσχεν όλος δευτερεύοντα αγαθά. Ο αγαθός Θεός δεν ήταν μόνον άγνωστος, αλλά και ξένος καθ' ολοκληρίαν προς τον κόσμο. Μη αναμειχθείς ολοτελώ, αμέσω ή εμέσως, εις την δημιουργίαν του κόσμου και του ανθρώπου. Ουδε μία ανάμιξης λοιπόν αγαθών με κακόν στοιχείων προέκυψεν. Αλήλθεν ο αγαθός αυτός Θεός πρώτην φοράν εις σχέσιν προς τον κόσμο χάριν της σωτηρίας. Δια τούτο η διδασκαλία του Μαρκίωνος ονομάστη Ευαγγέλιον περί του ξένου Θεού. Ο αγαθός Θεός είναι ο δημιουργός του αοράτου κόσμου. Έργον έχον να ελευθερώσει τους ανθρώπους από του δημιουργού του κόσμου και του νόμου αυτού. Όλος άγνωστος προηγουμένος απεκαλύφθη πρώτην φοράν εν το Ιησού Χριστό, ο οποίος ήτοι ιό Υιός του Θεού και ακριβής εικόν του Πατρός. Ο Χριστός δεν εγεννήθη, αλλά παρουσιάστη ενήλικος μεταφαινομενικού σώματος επί της γης, ότε ήρχεσε το δημόσιον στάδιον αυτού εν τη συναγωγή της Καπερναούμ. Έδειξε την προς των αγαθών θεών οδόν και διά του σταυρικού θανάτου έθεσε τέρμα εις την κυριαρχία του Δημιουργού. Ενώ ο Μαρκίον εδέχε το φαινομενικό σώμα του Χριστού και επομένως φαινομενικό σταυρικον θάνατον, απέδιδεν εις αυτόν πραγματικήν σωτηριώδη ενέργεια. Η πιστη θα σωθώσει, η δεάπιστη θα καταστραφώσει μετά του κόσμου και του Δημιουργού του. Τι αυτήν ιδέαν έχουν ο Μαρκίον περί του Θεού Διαθήκη, Παλαιάς Διαθήκης, αυτήν αλλά πέριπτε επίση και πολλά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Εδέχεται μόνον το Ευαγγέλιο του Λουκά και δέκα επιστολάς του Παύλου, απέριπτε τα σπιμαντικάς και την προσεβραίους, αλλά και εκ τούτων μέρη την να ετροποποιεί ή αφήρει ή προσέθεται άλλα. Ούτως είναι ο περίφημος κανόν της Καινής Διαθήκης του Μαρκίωνος, Συγκροτημένο περί το 140 μεταχριστών. Ότι ούτος καταρτισμός του κανόνος εξηγείται εκ των επομένων. Πρώτον, ο Μαρκίον ανεγνώριζε μόνο τον Παύλο και εδέχεται ότι όλοι οι άλλοι Απόστολοι δεν ενόησαν τον Χριστό ή επανέπεσαν εις τον Ιουδαϊσμό. Δεύτερον, Εφρόνη ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά και εμνημονευθεί σε δέκα επιστολέ του Παύλου ενωθεύθησαν συμφώνως προς το Ιουδαϊκό πνεύμα. Τρίτον, απεδοκίμαζε την αλληγο και επομένω δεν είναι δύνατο διευθύν να συμβιβάσει μετά των ιδεών αυτού τα απάδοντα ει αυτά. Αλλά τα απάδοντα ταύτα ήσαν τόσον πολλά, ώστε επιτέλους η αναγκάστη να διατηρήσει την αύτων. Ο Μαρκίον δεν ήθελε ο συγνωστική να ιδρύσει ανωτέραν βαθμίδα χριστιανών εν τη Εκκλησία, αλλά να μεταρρυθμίσει την Εκκλησία, αφαιρών από αυτήν παν στοιχείων το οποίο διατήρησε εκ τη Ιουδαϊκή και να τονίσει. Την σημασία τη πίστεως δια την σωτηρία, ως έπραταν και ο Παύλος. Κακού του ανθρώπου, όντα, ρησάμενο εκ του πονηρού ο αγαθό, μετέβαλε δια της πίστεως και επίησεν αγαθού του πιστεύοντα αυτό. Αποτυχών του σκοπού τούτου, ο Μαρκίον ίδρυσε ιδιαίτεραν Εκκλησία. Η διοργάνωση αυτής αυτή ήταν ουμία προ την τη Εκκλησία. Αλλά δεν έγινε το σαφή διάκριση μεταξύ κλήρου και λαού και μεταξύ των βαθμών τη Ιερουσύνη. Η λατρία δεν διέφερεν ουσιοδός της εκκλησιαστικής λατρείας. Εν τούτης, την θείαν ευχαριστίαν ετέλουν διάρτου και ύδατος. Τους δε λόγους του Χριστού, τούτο εστί το σώμα μου, μετέβαλον εις, τούτο εστί το σχήμα του σώματός μου. Ήν τεστ φιγκούρα κορπόρις μει, όπως το παραδίδιο ο Πρώτος άρα ο Μαρκίον, Σαφέστερον έθεσε το ζήτημα τη θεία Ευχαριστίας, υπό ποιαν έννοια δηλαδή ο άρτος και ο ίνο τη θεία Ευχαριστίας είναι σώμα και αίμα Χριστού, και έδωσε σαφεστέραν απάντηση, ανάλογων βεβαίω των δοκιτικών φρονημάτων αυτού περί φαινομενική αντίληψη του σώματο του Χριστού, η οποία βεβαίω συνεπεί για το φαινομενική αντίληψη τη θεία Ευχαριστία. Ο Μαρκίον απίτη ασκητικών βίων, και δια τούτο οι περισσότεροι των οπαδών αυτού. Έμενων ει την τάξη των κατηχουμένων, δια του οποίου δεν ίσχυε ο δίο ούτω. Ουδής των γνωστικών, ίστατο τόσο πλησίον ει την Εκκλησία όσων ο Μαρκίον, αλλά ακριβώς εν του και ουδή άλλο επολεμήθη όσον αυτό. Η Εκκλησία του Μαρκίωνο διεδόθη ταχαίως εν τη Ανατολή. Οι δέοπαδοί οπαδοί αυτή έδειξαν μέγα θάρρο κατά του διωγμού. Ενώ, καθώ όν γνωστικοί μάρτυρε δεν παρουσιάστηκαν. Εκοινότητες των μαρκιονιτών, Ήκμαζον μέχρι τις τετάρτης εκατονταετηρίδος. Ότε ο Μέγας Κωνσταντίνος απειγόρευσε των μαρκιονιτισμών. Οι Μαρκιονίτες διαιτηρήθησαν μέχρι τις εβδόμις εκατονταετηρίδος και εν τη Ανατολή, τη μεσολαβήση συμπληρωματικών παραγόντων, παρήγαγον πιθανότατα των παυλικιανισμών, ενδέ τη Δύση συνεχωνεύθησαν με